Έλα, Πού είσαι, Μωρή Νάνα, <χαχαχα> Από το νάνο, κατάλαβε. Α, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μου μιλά πρόστιχα. Κοντή, κοντή η Νάνη, αλλά ένα πράγμα. Νάνο, Με... νάνο, άμα τη φά του νάνου. Είναι το μέτρο σύγκριση. Όταν είναι κοντό ο άλλο και δεν καπώντου να τον έχει να πούμε. Φαίνεται μεγάλο, δεν καπέτα. Χα... Είδε, <χω> έχει σημασία, τι απαιτήσει έχει από τη συσκευασία που αγοράζει. Δεν μου λε, ο τρίτο κουβά που λέει ο Τσακαρόντο, ξέρει τι θα γίνει μέσα. Σκατά όχι με τα κολοδάκτυλα που θα φάνε όταν θα εξαφανιστούν υπάρχει κουβάς με κολοδάχτυλα ναι αυτό που κουβάλαει ο τσαχαλότος εντάξει Έχει το μέρα το το που σκουβάζει να σου, σου πω και κάτι άλλο τι. τι πες για τους κλειστηριασμούς κάθε τετάρτη εμεί πηγαίνουμε Ναι. Οι πρώτε συντροφοι μου βάλανε μάθημα. Θα συνεχίσουμε εμεί όμω να πηγαίνουν. Ε, και καλά θα κάνει. Τα θα μάθει να συνεχίσουν. Έχουν το καθένα στη δουλειά του. Ακριβώς, ο ο καθένα ο... ευραστή ο... τα συμφερωτά του. Ο Παπαχριστό ο φελό εξαφανίστηκε. Ο Παλάβα στο Θυμιατό έγινε Υπουργό, εξαφανίστηκε. Αυτή που σπλέει και οι δείο ερχόταν okay, του πλησιά του. Παλιά αλλάζει ο άνθρωπο. Δεν είστε υπέρ των αλλαγών. Εμείς, Αυτό και... είναι καπιταλιστικό φαινόμενο. Οι καπιταλιστέ δεν αντέχουν τι αλλαγέ. Λοιπόν, εμεί δεν πρέπει να είμαστε έτσι. Επιτέλου. Επιτέλου. Με μπράβο, τι θες τώρα νευράκια. Λίγο κακομαθημένη μου φαίνεσαι Πάλι, νευράκια πάλι Καθόλου νευράκια, δεν έχω καθόλου νεύρα Γιατί σου φαίνεται ότι έχω νεύρα oh. Δεν είμαι και τέτοιο oh. άνθρωπος oh. γενικός. Yeah. τι θες Γιατί με πιάσα τα μούτρα Μίλα μωρέ, που θες να σου πιάσω Να σε πιάσω τον κόλο να προεξηγηθείς Ο oh, Α, το προσπερνάς. Πώ περνάω. Λέγε. Ποιο Ιερώνημο, Μπό. Όχι, ο Ιερώνημο ο αρχιεπίσκοπος. Μπλαχάρα. Γιατί μπλαχάρα. Γιατί ξέρει μόνο τον Αρχιεπίσκοπο. Τέλο πάντων. Μετά το, το πώ. Ο Ιερώνημο συναντήθηκε με τον Καμένο για να δει τη σχολική η λίγη των θρησκευτικών. Του συναντήσουν οι αριστεροί, πάει ο δεξιό, κάνει τη δουλειά μετά. Οι αριστεροί τώρα, κατάλαψε. Ο φίλη. Πάει μετά ο Χριστιανό ο δεξιό, κάνει τη του του ηρεμεί.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 Κατά κύνη ποτι φορά παίρνω, Αποστολή μου 38 χρονών, έχω δύο παιδιά. Και θέλω να πω κι εγώ το δικό μου πειματάκι για άλλου αυτού του μαλλιά που μα κυβερνάνε. Για όλου αυτού του αυτούς μαλλιά που ψήφισε και μα κυβερνάνε. Μπράβο, μπράβο, καλά του Αποστολή, γιατί είμαι από του μαλάκε που ψήφισαν. Καλά μιλά το μισό που, που μα και βενάνε, δεν ήταν μα κυβερνήσει του εθνικά μόνη του. Ε, όχι, δεν ήθα, εμεί πέρα. Τώρα, για παρτάκα τώρα, λοιπόν σε αυτή τη βάση, συζητάμε, σα κούφλε μου. Ωραία, άκουσαμε να πει, το μήνυμά μου ότι είναι προ το Τζίπρα, να γαντζοθεί με νύχεια και μεδόν, γιατί οι μαλάκει που τον ψηφίσαμε πεφέραμε πάνω. Τώρα δεν μας αμάσαμε άλλο το χορτό που μας πέταξε. Τη θυμάται την τελευταία του φορά που ανέβηκε και εκεί πέρα που θα κάτσει, θα κατέβει πολύ απότομα από την κορφί. Γιατί η την πληρώσε τον... ο Τσίπρας που εσείς τον βιστέψατε και αν πληρώστε εσείς που τον βιστέψατε. Δεν είναι θήκιο, συγνώμη. Δεν είναι θήκιο αν την πληρώσετε εσείς που τον βιστέψατε. Αυτό σ'τιφτε. Είπε <ΣΠΟΛΗ> και δεν πιστέψατε. Α, Ά, α, α, ο Τσίπρας. Είναι δίκαιο αυτό που λες. Δυστυχώς, η δημοκρατία αυτό είναι, φιλέ. Η δημοκρατία αυτό είναι. Είμαστε περισσότεροι είμαστε περισσότεροι που αυτό το ψεύτη, Το, <στονίκη> το πρόβλημα πια είναι παράγουμε περισσότερου εξάγουμε. <στονίκη> τι να κάνουμε τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε έχουμε. Ήθελα να κλείσω να σου πω ένα τελευταίο με πολύ αγάπη στους φίλους του Σιριζέους και σε όλους αυτούς που σε παίρνουν κατά καιρού τηλέφωνο. Είναι να πω ότι ο κομμουνισμός είναι στάση ζωής. Καλά και το ιεραποστολικό είναι στάση. Τι πάει να πει τώρα. Ρε, και το Donkey Style στάση είναι. <laughs> Ό,τι είναι στάση, εμεί θα το κάνουμε. Ναι, θα το κάνουμε. Είναι στάση ζωή. Και θέλω να σου πω ότι είναι, είναι σαν την ψυχοθεραπεία, Μα Θα σου πει, πει και ο άλλο ότι ο, ο καπιταλισμό είναι επίση στάση ζωή. Στάση ζωή που εσύ δεν θα αγαπήσει ποτέ, αλλά θα αγαπήσε. Αλλά είναι στάση ε, αυτή. Ε, ε, είναι στάση, ναι, έχει δίκιο, αλλά δεν να πονά. Σε ξέρει τότε, ξέρει. Μερικοί θέλουν να πονάνε. Ο πόνος είναι πόνο σιδηδώνει όμω. Δηλαδή, μερικοί είμαστε για μένα κλείδε. Όρια. αγαπώ πολύ, ε. Μπειλά. Η Ελένη Λουκάιμε. Μας. Για πρόσεξε βρε, δεν τρέπεσαι. Είναι ένα αλήτη, εσύ και εκπομπή σου. Σατανική αλήθεια. Δεν τρέπεσαι βρε να μιλάς έτσι. Δεν σου επιτρέπω να μιλά έτσι. Εντάξει. Το καταλαβαίνω, είσαι ένα αλήτη. Είμαι εντάξει, δεν... άρα θα μου κλείσει δεν... το τηλέφωνο δεν... να υποθέσω. Στα... Μισό λεπτάκι. Δεν... Σου μίλησα εγώ άσχημα. Δεν... Είμαι καθήκη αλυταρά τσογλάνη. Δεν... Άρα θα μου κλείσει δεν... το τηλέφωνο. Δεν... Όχι, Μωρή. Ότι και να σου πω, εκεί θα κάτσε να λε. Άσχη τυρία. είναι σατανική και αλήτη του δαίμονα του διαβόλου. Δαίμονα όλοι. Σε εξουσιάζουν. Σε, σε καταστρέφουν. Φρυγιά και δαίμονες. Πίσω σου τρέχουν. Τα ραδιόφωνα. καρβέλα, τα... καρβέλας, καρβέλας. Τα... Δαίμονες. Άδια. Δαίμονες. Ιδέες έμονες. Δαίμονες. Δε... Ε... Κερδίζω, ε. Και... Δαίμονες. Τα ραδιόφωνα έχετε άδεια. Να παίζει το τρατζίστορ ε... τα Αμερικάνικα. Σε κάνω πρόγραμμα ολόκληρη άμα θες. Έρχεται Και εσύ περνά στους δρόμους Πολα. Με το μπουφάν στους ώμους Θυμίζεις Τσοχαντζόπουλο αυτό κάνα από παλιά Και τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα ε, Ακόμα και είσαι, δεν παίρνεις καμπάρι; Θα σταματήσει τώρα. Ελένη τι κάνει. Να σου πω, πρώτον. Πες μου, μια ανθρώπινη φωνή, Πρώτον, αυτή είναι ο Λουκά, ναι. πρώτον, δεν την έχω βάλει εγώ, αυτό είναι ο φως ναι, πανάρι. Έχει Όχι, δεν την έβαλα εγώ. Δεύτερον, είναι παλαι, με το παλαιό, είναι παλαιό. ανεμένη σχισματική, είναι παλαιό ημυρολογία. Δεν μου το έψα από την αρχή, αρχή ίσσε, να προστατεύσει. Δεν το ήξερα. Έπρεπε να με αυτά, μου τα λε. Παίρνει και σε άλλε εκπομπέ. Είχε πάρει σολαβίθη στο. Όγιο το βράδυ. Τι, υπάρχει τρελό που δεν έχει πάρει σολαβίθη. Κάνα δεν ξέρω πόσο το όνομά τη, το υπόνοιμο τέλο πάντων. Και δήλωσε παλαιοημερολογία. Να σου κάνω μια ερώτηση, Ελένη. Πριν από λίγο θυμάσαι ότι σε έβρισα και σου μίλησα χειδέα, έτσι. Ναι, γιατί σε έβρισα. Όχι, λέω. Τώρα κανονικά όλα μια χαρά, ο διπολισμό τρέχει. Πάμε, συγγνώμη, πάμε. Τρέχει ο διπολισμό που είπα ακριβώ ότι είναι ντροπή σα να μιλάτε με αυτό το. Τρόπο. Αυτό δείχνει ότι είστε αλτευθύτε. Είμαστε αλήτει. Γιατί γυναίκε θέλουν του αλήτε ελένη Δεν τελειώσει λίγο με Έναν την. Αλήτη όλες. Με ένα αλήθει, θέλουμε όλε. Παρέγα πράγματα. Να, ναι. Σου λέω ε, η ολούκα είναι με το παλαιό. Εντάξει, μπορεί θα την κόψω. Άρα, <laughs> είναι παλαιμολογήτησα, είναι πλενεμένοι σχισματική είναι του σανάτου διαβόλου. Εσυχτεί με τι σαντανή τρει το... όλε. Γενικότερο κατσούλα, δεν ξέρω να τα άμαθες, ζήτησε έτσι από φυλάκι. Ακού. Ακού. Σου λέω σημαντικό πράγμα Ελένη. Βγαίνει ο κατσούλα, ο σαχανιστή. Από τη Αλήθεια. Ναι, θα κάνει τελετέ πάλι. Εγώ. Θα λέμε πάλι φωνάξτε τον Κατσούρα να κάνει προσευχή να πάρουν το πρωτάθλημα οι Ολυμπιακοί. Αλήθεια. Αλλά τώρα το παίρνει η Ολυμπιακή το πρωτάθλημα. Ούτε τελετή. Η γυναίκα αυτή δεν είναι καλά, υποδίεται και κοροϊδεύει την εκκλησία του. Να παίρνει εσύ, yeah. Μωρή Λουκά. Το... Να παίρνει εσύ α... να μιλάω με μια γυναίκα που είναι καλά στα μυαλά τη. Μόνο το όνομα Σουλτάνα, μα σε κάνει να γελά. Ακούγοντα το όνομα Σουλτάνα, mm. του Τούρχες... έρχονται γέλια. Σε αντίθεση που ακού Λουκά Έχει. και λε να σου πω βαρέθηκα, γεια. Επειδή δεν θυμάμαι καλά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ο Χρυστοφοράκο όταν έφυγε υπουργό Πάγκαλος, ποιο ήταν, Πάγκαλο, Πιντόρα, Κοίτα που δεν το θυμόμουν, Πιντόρα, Μιτσοτάκι, Ήρθε. Η... Ε, τυχερε, παιδί <σχερ> μου, ένα πράγμα. <σχερ> Τέλο πάντων, δεν καταλαβαίνω την αιχμή για τον Χρυστοφοράκο, Έναν αθώο άνθρωπο παραγεγραμμένο. Έλατε, κοίτα να δει στραβά με τόσο καιρό και δεν πάτα, Χαβάρε, Λουκάημα... Μωρή τα είπαμε, φτάνει, άσε με, δεν θέλω. Μπορώ να έχω συμμετοχή στην εκπομπή. Ε, παρακαλώ, συμμετέχετε. Ωραία, τι να, να, μιλήσω με τον κύριο που μιλάει. Εγώ είμαι ο κύριο που μιλάει, είμαι ο κύριο. Είμαι ο κύριο, κύριο. που, που κάνει την κυρία. Τι να σου πω, εγώ είπα να συμμετέχω απευθεία, αλλά εσείς ξέρετε, κάνετε ξεκαθάρισμα λογαριασμού. Εσεί θέλετε να πείτε κάτι στο τηλέφωνο ή απλά πήρατε έτσι να κάνουμε ένα deal. Όχι, εγώ Έλα, παιδί μου, πε μου. Για να, για να ρωτήσω, πήρα. Ωραία, ρωτήσατε, Ωραία. τώρα θέλετε να πείτε. Ναι, είσαι πουλτή. Γιατί, εσύ δεν μπορείτε να κάτσει. Ναι, εντάξει. Μήπω είσαι μαλάκα, Όχι, μαλάκα δεν είμαι. Παλιά ήμουνα. Κομμένο τώρα τι έγινε, ει κόμψε το χέρι σου και την ψήφισε κάτι. Ω τώρα δεν έχουν καλή αγκοή και έτσι. Και μου λε, δεν είσαι μαλάκα. <ΣΣ> Πώ έφυγε η αγκοή, <ΣΣ> Δεν έχει ακούσει για το κουφένι. <ΣΣ> Έλα, δεν πειράζει. <ΣΣ> να σε καλά, όχι, να προσέχει τι κολόνε γιατί τυφλώνει κιόλα. γεια σου παιδί Έλα, παιδί μου, τι κάνει. Κυβοκάτι, είμαι η κυρανίκη από το Χαϊδάρι. Γεια σου, κυρανίκη μου, τα φιλιά μου στο όμορφο Χαϊδάρι. Ξεκεί γιατί σου βγαίνα έτσι άγ Με πολεμάνε τα συμφέροντα, με χτυπάνε κάτω. Με σπαρδαράνε. Ποσολάγει από πότε βάζει την ελληνοφρένεια. Από αυτή τη Δευτέρα και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 10 παρα 10 το βράδυ, για δύο εβδομάδε. Μετά πάει 11 παρα 10, το καρφών από τώρα. Πρώτα ήταν στάνταρ, γιατί ήταν μετά τη μουρμούρα. Και τώρα μετά τη μουρμούρα είναι στην αρχή. Μετά θα είναι μετά από κάτι άλλο. Α τα κλαφ τα χαράλα, που έτσι κι εφήμερα είναι όλα. Καδούλα μου, χάρηκα. Και εγώ να σε καλά τα φιλιά μου στο όμορφη νίκαιο. Ναι, χαϊδάρι εκεί. Και δεν δε... είναι όμορφο και δεν μπορώ να το συνηθίσω. έλα. Περιορισμένο για ακροατεπι... Θα του το πω, δεν μαζεύονται και αυτό το αναμάζευτομαι. Έλαλιά. Σου παλικάρι, μου γλυιά σου. Γεια είχατε πάει ετόσει ώρα. Είχε δεν κατάλαβα ότι εμεί δεν ατρόνε ότι θα περιμένουμε τέλειο σε κουμπί για να φάμε. Δεν μου πάρει στο διάλειμ εγώ, θα μου κάνετε και πρόγραμμα. Ναι, για φαί. Μπορείτε να βάζετε πέρα κάθε μέρα το τραγούδι του ξυλούρη, που λέει άντε βήμα άντε μου. Ε, κάθε μέρα θα το βάζουμε αυτό τώρα, έχει ε, λογική πέτα, Να μη βάλω ένα πανωκιά μου που πιάνει και στον τον κόσμο yeah. Δεν πιάνε ο το κάνει μια διασκευή κάποιο. Έχει κάνει σφακανάκι yeah. να το βάλω από σφακανάκι yeah. Μιατί, μια διασκευή, κάτι Αυτήν την άλλη πλευρά του πλανήτη παίρνω Καναδά, αυτό, να ας πω μη μου ξανά το ρόντο της Αυγής Αυτό το, το ρόντο Μπορώ να πω το ρόντο <laughs> του Δηληνού <laughs>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 Είναι λαθρέα όλα αυτά που λένε για την Ελλάδα. Αυτά είναι φίλε. Επειδή όλο το καλοκαίρι ακούγαμε με την κονσέρβα φίλε πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε επανάληψη. Η εκπομπή σα θέλει μελέτη. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε την ώρα τη εκπομπή. Τι να κάνουμε. Πρέπει να μπει οπωσδήποτε επανάληψη, δεν γίνεται. Το θα το δεν πω γίνεται. δεν ξέρω δηλαδή... δεν κάνω εγώ το πρόγραμμα. Δηλαδή χάνουμε κόσμο, χάνουμε κόσμο. Στο site, παιδιά, στο site. Πάνε... Ελληνοφαnet.gr φίλε τώρα άλλο τώρα τώρα. Και κατάλαβα, πού, πού, το GPS πώ έχει το ταξίκι συνδέεται με το ίντερνετ. Λοιπόν, αυτό που σου λέω. Ναι. Τώρα το καλοκαίρι που άκουγα τι επαναλύψει. Πρόσεξα μάλλον κάτι που δεν το είχα προσέξει. Σε παίρνει ένα ασφασίσα τηλέφωνο. Άμα και μα σου... ήταν ένα καλά. Ναι. Η κύρια σου λέει για τα κολοκαλάβρυτα Ανέφερε κολοκαλάβρυτα Ναι, νομίζω έτσι πρέπει να είναι, δεν πρέπει να κάνω λάθο. Τι δουλειά θα... κάνει, θα σου πω να κάνει λάθο. Τώρα πλέον στην ταξίου. Ήσιο να ταξιτζεί. Όχι, καλό όχι. Μπορεί να κάνει και λάθο. Δούλευε ποτέ σε κομματήριο. Δούλευε και σε ταξί. <laughs> Έχει κάνει ταξί. <laughs> ναι, ναι, ναι. Είμαι έγκυρη πίσω, λοιπόν. Ναι, κύριο, τότε, δεν ξέρω. εγώ <laughs> Θέλω να σχολιάσω λοιπόν με πώ πίκρα πρόσεχα ότι πώς αυτοί που κραδένουν τι ελληνικές σημαίε αγαπάνε την πατρίδα τους. Ονόμασε κολοκαλάβριτα, τα μαρτυρικά καλάβριτα. Ειδάπτια, οι δάφτιοι και οι άδειοι μπήκαν στο υπερταμείο, σωστά. Επιτέλου, επιτέλου. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και θα το προστατεύσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα. Προδιετία, ξεκόλα. Θα περάσουν πάνω από τα πτώματά μα, έλεγε ο Τσουπράν. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πτώματα. Δηλαδή του βλέπει ζωντανού, δεν είναι πολιτικό πτώμα, τι είναι. Είσαι Θέλουμε κάτι εγώ, ζωντανό, παιδί μου, κάτι ζωντανό που δεν είναι πτώμα όπω το Κυριάκο. Δεν πάνε, είναι πτώμα.